Στοίχη 11 20. Καθήκοντα των χριστιανών προς τους άρχοντας κλπ. 11. Σας παρακαλώ λοιπόν αγαπητοί, ως πολίτας πλέον του ουρανού που είστε ξένοι επί της γης και προσωρινώς διαμένετε εις αυτήν εν μέσω των ιδωλαλατρών κατοίκων τη, να απέχετε από τα σαρκικά επιθυμίας, ε οποία αντιστρατεύονται και μάχονται κατά τη ψυχής. 12. Τη συμπεριφοράν σας μεταξύ των εθνικών να έχετε καλήν, ώστε να προσελκύει την εκτίμηση και των σεβασμών και έτσι οι δυο όσα τώρα σας κατηγορούν ως εγκληματίε και κακοποιούς, παρακινούμενοι από τα καλά και ενάρετα έργα σας που θα παρακολουθήσουν από πλησίον, να δοξάσουν τον Θεό κατά την ημέρα που θα σας επισκεφθεί ο Κύριος και θα φέρει σφώς την αθωότητά σας. 13. Υποταχθείτε λοιπόν σύμφωνα με την παραγγελία του Κυρίου εις πάσαν υπό τον ανθρώπον εγκατεστημένην αρχήν, είτε στον βα 14, είτε στους διοικητάς των επαρχιών όπως αρμόζει να υποτάσσεστε εις άρχοντας που στέλνονται από αυτόν, τον επίγειο βασιλέα, προς τιμωρίαν μεν των κακοποιών, έπαινον δε και ενίσχυση εκείνων που πράττουν το αγαθόν. 15. Δείξατε νομιμοφροσύνην και υποταγήν, διότι έτσι είναι το θέλημα του Θεού με την αγαθοεργία να επιβάλλετε σιωπήν στην άγνοια των ανθρώπων που σας κατηγορούν, χωρίς να εξεύρουν ποιοι είστε. 16. Υποταχθείτε σαν ελεύθεροι από την κακία και από κάθε άτοπον και όχι σαν άνθρωποι που έχουν την ελευθερία ως πρόφαση της κακίας και της απειθία, αλλά σαν δούλοι Θεού. 17. Εις όλους αποδώσατε την οφειλωμένη νησέκα στον τιμήν. Να αγαπάτε το σύνολο των χριστιανών αδελφών. Να φοβήσετε ευλαβώς των Θεών και να τιμάτε τον βασιλέα. 18. Οι δούλοι ασυμποτάσσονται υποτάσσονται τους κυρίους με φόβον Θεού που θα τον δείχνουν εις κάθε περίστασην. Ασυμποτάσσονται δε όχι μόνον εις τους καλούς και ποιηκείς κυρίους, αλλά και στου τρεβλούς και διστρόπους. 19. Διότι τούτο προσελκύει την εύνοια του Θεού εάν με την συνήθιση ότι ο Θεός το θέλει και ευαρεστείται εις τούτο υποφέρει κανείς λύπας, πάσχων αδίκως. 20. Διότι ποια δόξα σας ανήκει, εάν δείξετε υπομονή όταν σφάλετε και διότι τα σφάλματά σας αυτά σας δέρουν στο πρόσωπον Εάν όμως δείξετε υπομονήν, όταν μολονότι πράττετε το καθήκον σας προς τους κυρίους σας, καταπιάζεστε από αυτούς και υποφέρετε, τούτο είναι αρεστόν ενώπιον του Θεού.